Ναι, μ' ακούτε. Παρακαλώ. Αυτό το πανηγυράκι. Πού μιλάω, Εδώ σε μένα. Λοιπόν, αυτό το πανηγυράκι με την αστυνομία που υποτίθεται ότι έχει. Πώ το λέτε, ψυχολογικά προβλήματα. Και η ειδική φορολογία και η αστυνομική. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε <σοβή> ό,τι <Στοντυξη> <Στοντυξη> αφορά τα ψυχομετρικά. Πολλοί συγκεκριμένε πολιτικέ θέσει έχουν. Δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Όπω. Δεν ξέρω. Έμα δεν ξέρει το μυαλό σα και πει. Αφού δεν ξέρει εσύ τι έβαλε, εγώ είχα όρεξη. Ela ia. Εγώ γουστάρω θύμιο. Ωραία, με ξαναπάρε τηλέφωνο. Γιατί είναι σοβαρό άνθρωπο και δεν επιπίνησε και εσένα. Τι είναι, τι είναι, τι είναι. Όλε αμέσω να πούμε σε γουστάρουνε. Πώ πρέπει και κάποιο άλλο να γουστάρει το θύμιο. Ωραία, θύμιο, με ξαναπάρε τηλέφωνο όμω. Οριστέ. Με ξαναπάρε τηλέφωνο. Αχ, εγώ γιατί μου, ρε. Δεν μ' αγάπησε καθόλου τώρα. Δηλαδή εμεί δεν πούμε. Πρώτον, γιατί παρεξηγήθηκα. το θύμιο. Δεν θε. Ψάξα να βρει το θύμιο τώρα. Πάμε τον ευρώ, δώστο τηλέφωνο. Ά, του... Πάλι πάμε πολύ sorry, bad luck. Εμένα θα έχει. Αγαπάω φυλάκια. Έλα ρε Αποστολή, κουνούμα λε. Έλα. Να σου πω με όλα, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένοι, ε. Δεν είμαστε λίγο ξινιόλες, να. ναι, για πες. Μπορείς τέλειος δηλαδή. Ε, τι να κάνουν τα παιδιά ρε εσύ τόλοι. Τι να κάνουμε. Ακούς. Ναι. Τι να κάνουμε, εφασίς σίσω... το όμουτρα είναι, τα είναι. Το νομοσχέδιο αυτό είναι βγαλμένο από τις πιο κατασταλτικές και... Αυταρχικέ παραδόσει τη δεξιά. Τώρα, όχι ότι εγώ φύγομαι με αυτά. Τι παράπονο έχετε. Όχι, τίποτα, μια χαρά, όλα καλά. Μια χαρά, έτσι. Ένα παράπονο εγώ που θα έκανε, που δεν το ευχαριστία είμαι τόσο, ότι θα ήθελαν, α πούμε, το Ξοχοίδι να είναι στο δημοσία Αλλά θα κάνουμε το Ξοχοίδι. <laughs> να ήταν στο αμήνη, κάπου να έχει άρματα. <laughs> Τώρα με αυτέ τι μαλλλικίε κάτι ψήφου στου <laughs> απόδημου, παπάρια. Πού είναι ο Ξοχοίδι, δεν είναι στο δημοσία τάξεω. Ε, αυτό, να ήταν και ο Βορύδη σε κάτι πια <laughs> κάπω. Να, <'χι, laughs> να, να, να βγάζουν έξω τα όπλα που Ο κοίδη στο δημόσια τάξη, ο Βορύδη στο Αμήνη και να βγάζουν να τα μετράνε έξω ποιο έχει μεγαλύτερα όπλα. Ενώ ο Αμήνη είναι αριστερό. Όχι, δεν είναι αριστερό, αλλά είναι πιο κρατημένο. <σφίλοι> <Ε>, ο Βορύδη <σφίλοι> έχει και το άκτι που δεν έρχεται η επανάσταση. Η... Οπότε η... Θα... Θα... Ε, θα το πουσάριζε θα... θα... λίγο. Δεν δε... το γαθιέται αυτό, τη νόμη. <σφίλοι> Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί, υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα, διότι του δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στη ζωή του και γιατί επίση δεν του μειώνουμε το εισόδημά του. Με αφορμή το νόμο του Βλάκα του Χατζηδάκη, μάλλον Βλάκε είμαστε εμεί, θα αφιερώσω ένα, ένα στίχο για όλου του στοχούς του άνεργου και του απόκλειου και του κατατρεγμένους. Τώρα, για... ο Χατζηδάκη, εγώ δεν θα τον έλεγα έτσι, πιο πολύ το ρομπέν του δασών του ταιριάζει. Ε, ναι, ναι, ναι. Είναι... Αυτό που θα κάνει συμφωνία με την επιχείρηση, να ξέρει ότι θα είναι υπέρ σου. Τη στιγμή, ζούμε το γελιό του πράγματος από ένα φίασο, από τον Τράγκα μέχρι τον Γεωργιάδη. Τι ορίζει τον δεξιό είναι, είναι ο άνθρωπο ο, ο, ο, ο οποίο σέβεται την παράδοση του αρέστο τρίπτυχο πατρίς θρησκεία οικογένεια και δεν τρέπεται γι' αυτό δεν το θεωρεί χουντικό. Ναι, εντάχει τον Τράγκα γιατί καλέ τον Τράγκα και ο τράγκα μέσα φαντάζει! ένα αφίασο ο Τράγκας Γεωργιάδης και το υπόλοιπο αχ μπει το κόμμα του στη Βουλή. Να Τάχουμε να, σε... να γελάσουμε τόσο από όταν είχε μπει ο Καρατζαφέρη. Να είστε σίγουροι ότι όταν γίνει αυτό ο θίαστο στο Δελφινάριο θα γεμίσει ο κόσμο. Λοιπόν, ούτε ο Καρατζαφέρη τέτοιο κόσμο. Ότι θα μπει και θα συγκυβερνήσει κιόλα. Αυτό, αυτό σκέφτομαι. Εκεί αυτό περιμένουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω σε όλου. Οξότε μου, ναίτε μου θα λέει από το βήμα. Άκουσε με. Σε όλου του απόκρητου του ελληνικού λαού, του άνεργου κατατρεγμένου. Για να μαντέψω τον απόκρηρο. Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στου δρόμου. Και τους πάραστος, τους καπιταλιστές και τους βλάκε που του ψηφίζουν. Γεια! Yeah. Έλα. Τα κατάφερα και σε πήρα Επιτέλους. Επιτέλους Γιατί δεν μπορούσες να με πάρεις όμως ε, δω, Ξέρω ότι πως σε Με τι είναι αυτός ο κόσμος Μαλάκας Μαλάκας δε, δεν αξίζει Είναι χειρότερος Α είναι πιο πολύ βάρο το μαλάκας Οι, οι αιώνες διαδέχονται αγήλους Όταν τούτο μια τάκα ενός όταν ήμουνα και εγώ που τον ερώτησε, ελεύει νεαροί γόνι. Ήταν εκείνη την εποχή στο χωριό μου. Τόσο γονιός. Καινούρια μπάμπου, μας βρήκε στο αρσενικό. Ναι, 73. Γιατί ρωτά, γιατί σε 75, αφού είμαι 73, ήσουν και δύο χρόνια από σπερματοζευγάρια παλιά ντροπο. Μάλιστα. Τυφώνη έχω... ζωή μου έγινε ζωή. Πόσο είσαι τώρα μπάρμπα. 86. Μπράβο, μπράβο. Ζωή να έχεις μάνα μου. Μπράβο. Το μυαλό μου δουλεύει. Το ακούω. Που στα λέω Και καλά κάνεις. Και παρακολουθώ με λεπτομέρειε. Γερός ό... να σε μπάρμπα, γερό να σε και να ακούσε ελληνοφρένια. Πάρα... Έχω και Δεν πιστεύω να σε και τίποτα, Μέχρι χρυκό καλού. φοβόμουνα. Χρυκό Δεν υπάρχει περίπτωση να σου διδάσκει άλλου στην αξιοπρέπεια και τη λογική. Όλοι οι άλλοι συγχροντολούγοι είναι... Αντίδηψη δυστυχισμένων ανθρώπων που εφόσον υπάρχει χάρος δεν κάνουν τίποτα ταραπάνει από να εκμεταλλεύονται τους συνανθρώπους του και την κατάλληλη ώρα να πιέρνουν στο διάολο Έγινε μέσα καλά Γεια σου και χαρά σου και χάρηκα Να παίρνεις να δίνει σημάδια ζωής Από χθες Μόλι δεν έχει σημάδια τέτοια ώρα Καλέ, στι 2 και 10 ξεκινάμε. Τόσο αργά, γιατί? Ε, γιατί το πρωί κάνει web expo στο Έκανε το Loki και το γυρνάσε. Και δεν σηκώνει το σύστημα και τα δημοτικά. Αποκλείεται, δεν είναι οργανωμένο το σύστημα να είναι όλοι ταυτόχρονα στη μάθηση. Τελεόχη. Έτυχε. Είμαστε σαν τα κοτόπουλα το μεσημέρι, άστα. Υπό... Χερά παιδάκια. Τι τάξει, Έχω τα μικρά τα πρωτάκια σαν τρολάκια. Ρε. Θα ρε. Άρα, τα λατρέσει, Ρέι. Παρά τα πρωτάκια μέσα στο μεσημέρι, δεν είχαν όρεξη άλλοι. Ναι, α... Του το βλέπουν πληστά. και σου λέει για ποιο λόγο Λίστα. τα βάω το πράγμα Μια χαρά ήμουν σπίτι με το πλημμόμπιλ Αποστόλοι, αποξέστον οι σημαίνοι Καναλάβανε αυτά ότι πήγανε πρώτη δημοτικού φέτο Όχι ε, Το σεπτέμβριο ε, ε, Οκτώβριο. Ιανουάρι... Σου λέει ωραία η πρώτη δημοτικού, δυο μήνες ήταν Μπόμπα, καλά έκατσε <laughs> Θα πάνε δευτέρα του χρόνου, θα τους κακοφανείπουν όλη χρόνια Θα λένε δύσκολη τάξη φετινή γάμι, Να σου πω, το είπε ο Φίμιο και χθε και το είπε και τώρα. Είπε και τα καινούργια λεωφορεία αναφερόμενο σε αυτά τα λεωφορεία που παρέλαβε ο Κοστάκη ο Καραμαλή. Τα oh, καινούργια oh, λεωφορεία oh. τώρα, έλα τώρα, μην Αφού δεν είναι καινούργια, Α, με λίγο. Τι τα καινούργια. Τα καινούργια που ήταν καινούργια στη χώρα μα, όχι καινούργια έτσι και είναι καινούργια. Με τα χειρισμένα δεκαετία. Εντάξει, και τι ήθελε, Μωρή, τι σε νοιάζει ένα. να σε πάει στη δουλειά σου θε. Αν, αν έχει τη μίξα του ξένου πάνω, ξενίζει ένα. Με 10 εκατομμύρια μόνο παραπάνω θα αγοράζανε και. Δεν θέλαμε. Δε θέλαμε. Να, να κάνουμε τι μετά. Ενώ τώρα όταν τα δω πίσω μετά, τα έχει παρουσιάσει σαν έξοδα, τα τιμολόγια, μια χαρά. Κάποιοι κρύβουν τα χέρια του από την. Αποκλείεται. Από τη χαρά, Σε τέτοιε δουλειέ ποτέ να δεν θυμίδες. υπάρχει μίζα. Ποτέ. Γεια σου, Αποστολή. Είμαι ο Κόσος από το εργαλείο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, άκου, να ακούσει κάτι με προσοχή που θα το πω και οι συνακροατέ. Λοιπόν, υπόθηκαν ψέματα. Πουτράπηκαν και τα ίδια. Μια και δεν τρέπονταν. Τα στόματα που τα έλεγαν. Λουντεύει τα ψέματα, το φέραμε στο σήμερα. Αυτό το αφιερώνω εγώ, Κωστή, από το Εγάλεο, στον Κυριάκο Μητσοτάκι, που την περασμένη εβδομάδα έδω, έδωσε συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Τα ψέματα του Κυριάκο Μητσοτάκι, mm. κατάλαβε. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Κάτε, γεια, μ' αρέσει yeah. πολύ το yeah. Ε, βέβαια, είμαστε όμορφοι και ωραίοι. Καλή, καλή, ροντά, Ναι. Έλα, καλησπέρα Καλησπέρα, χαμηλώνετε λίγο το πιστολάκι Το πιο το πιο. Το πιστολάκι, ακούω το πιστολάκι από μέσα Γεια σου φίλε πήρα... Κάνετε ρε φλέ Πήρα να σε ενημερώσω για κάτι Τι Έχετε αλλάξει, έχουμε, βασικά έχουμε αλλάξει όνομα στο κόμμα Ποιο κόμμα για, Λέγεται πλέον ποιο κόμμα, σε ποιο κόμμα είσαι εσύ Δεν είμαι σε κόμμα Σε τι είσαι Σε, σε τίποτα τελεία. Σε τελεία Ναι, ναι Λοιπόν, έχει γίνει κέντρο. Κουνούμενο Ελλάδο. Μάλιστα. Εσύ είσαι ο βασιλιά, τι ακριβώ είσαι, εσύ Πολύ ενδιαφέρον. Θα. Δεν έχει κάνει ούτε μία αναφορά για το. Έχετε βάλει της... τη φυσούνα, Ναι, ναι. <χει> Δεν έχει κάνει καμία αναφορά. είσαι τώρα, Σε έχει βάλει στο χωνί μέσα αυτό που κάνει την περμανά, όπω λέγεται <χει> Ναι, ναι, το έχει κάνει κι εσύ. Αν το έχω κάνει, πρέπει να ανοίξει το κομμωτήρα. Πώ και πώ να με βάλει μέσα. <χει> να γίνω σαν την Μάρτζη Σίμψον. Πε μου λίγο κάτι ακόμα στο παρακαλώ. Ε, για του αραμπάδες και τα καρούλια δεν έχεις κάνονται μία αναφορά, γιατί. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Έλανε αποστολή, σου βρήκα δουλειά. Επιτέλου. Όχι σαν τον παππού, ελιέ, να πούμε, αγρότη. Γιατί όχι. Μια, δεν κατάλαβα γιατί τι έχει αγροτιά. Σωστό, σωστό. Εγώ έκανα δέκα χρόνια. Ο άλλο κάνει καριέρα σαν αγρότη, ο survivor. Σωστό, έλατε. Ε, Ζ, ζήτημα είπα... να έχει πιάσει τώρα για την ελιά. Τι πίνει ο Μαλάκια και μα λέει αυτά τα παραμύθια. Μου φαίνεται οι ομπρελίε των 15 δεν πιάσανε τέτοιο. Με ομπρέλα δουλειά δεν έκανε κανεί. Το λέω. Αυτό, αυτό να μου πει, μόνο το παρκέτο ραγίθανε. Σωστό, έχει δίκιο. Έλαγε. Γι... Έλα, πώ το Έλα. Θέλω να κάνω μια αναφορά εκεί για το χωριό μου τη Μακρινίτσα. Ναι. Ότι ακόμα ένα τρελό πήγε και έσφαξε τον κόσμο τζάμπα και λέει προσπαθήσαν να τον κλείσουν μέσα και δεν καταφέραν ποτέ. Κάτι πρέπει να γίνει με όλου του κουζουλού γιατί κανένα δεν βάζουν μέσα και μετά σφάζουν. Καλησπέρα. Πώ το λέει, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν. Απλά ήθελα να θυμίσω σε όλου του ακροατέ. Σήμερα είναι μνήμη για τα παιδιά, τα Είναι παιδιά που χαθήκανε στα τέμπη με το δολοφόνο οδηγό, αν θυμάσαι, πριν χρόνια είχε γίνει. Δεν λες το πουλμαν του ΠΑΟΚ. Όχι. Το άλλο, τα το, τους μαθητές. Δεν έκανε, εντάξει, δεν έκανε πλάκα απλά. Όχι, Α... ούτε εγώ κάνω πλάκα. Απλά... Τους μαθητές λες την πενταήμερη. Ναι, μπράβο, πουτσίγια αποκεφαλίσει το, αυτό το, το, το τραγικό δολοφόνος. Απλά να το θυμόμαστε στους δρόμους που κυκλοφορούμε. Δεν αντέχω ρε γραμώ, το όταν ακούω δεν αντέχω, δηλαδή καταναλώνεις τζάμπα με ανθρώπους που δεν πρέπει να δίνεις καμιά απάντηση. Εντάξει, αλλά και εσένα οι ανοχές σου πια και οι αντοχές σου είναι πολύ ευαίσθητες. Είναι δεν ρε το λέει. βγάζει τον αέρα λέ, τώρα λέει άλλα άλλη ρίξει λέει το παιδί λέει καμιά μολότο θα φταίει αυτό. <ΣΣΣΣ> Προσπαθούσα να πείσω το γιο μου ότι δεν έκανε εμπόριο ναρκωτικών, ότι δεν οπλοφορούσε ο ίδιος, αλλά άμα αύριο μεθαύριο πετάξει τη Μολότοφ στα μούτρα του, δεν θα φταίει το παιδί. <Και> Γι' αυτό κυβερνάει ο Μητσοτήρα, δεν ξέρω τι να πούμε. Ή αν κάνουμε, σαν παράδειγμα, αυτού που βγαίνουν και σου λένε τα δικά του για θα κυβερνάει ο και 50 χρόνια ακόμα. Εσύ Ενίδε. τι ψήφισε. Εγώ, α έμενα, ψήφισα παραπάνω από εκεί που είσαι εσύ. Παραπάνω από εκεί που είμαι εγώ. Ναι. Ποιο είναι. Άσο τώρα και να σου πω και ένα άλλο απόστομη. Να τη φοβάμαι εγώ τη δουλειά. Όχι, να μην τη φοβάσαι. Mm. Να σου και θέλεις στο νοσοκομείο. Κανένας σεβασμός ότι υπάρχει μια επιδημία και τρώει τον καθένα. Άλλος θέλει να πάει στο χωριό να φάει, να φάει κατσίκι, να φάει αρρύφη. Δεν κατάλαβα θα το φας κατσίκι. Στο σπίτι θα φας το κατσίκι, που θα το βρει στο ρύφι. Θα σου πω. Θα πάς στο χωριό, ναι, ναι. Πα, πα, πα, πα, θα το σκοτώσει στο το βάλει σούβλα, τέλος. Πα, π, το είναι, ρε. Δεν, Όχο, αυτή είναι σας δεν μπορώ. το Όχι, να, να κάνουμε Πάσχα στο μέτρο αμέσα, που ασφάλεια. Να